Έλα, φιλέχσαλούν εφόπία να μπορώ να σε πετύχω στη γραμμή. Ναι, αλλά με πέτυχε στη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή κιόλα. Λέει Αυτό τη φάση. Κάτι που άκουσα, αυτό το κατρούκαλο να διαψέβει ότι το δούνο του ζητάει μειωση μισθών και τέτοια κατάργηση επιδομάτων τριεχέ και τέτοια. Το δούνο του τα ζητά, έχει καθού καλό. Το διαψέυει γιατί. Ναι, ναι Άρα κατάλαβα θα γίνει. Ότι γίνεται πάντα, τι θα γίνει. Όποτε διαψέβει αυτό κάτι. Καλοφάγοτα ή καλοφάγω τον πιο σωστά. Υπουργό εργασία αυτή την κυβέρνηση ήταν ο πορφυρογέννη. Θέλε εγώ στο κομμοριστικό κόμματο τη Ελλάδα. Αυτό προσπαθούμε να είμαστε ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερή διακυβέρνηση. Πα σου πωφυρογέννηση, είπε ή πορφυρογέννητο. Μηπω θυμάστε τον άλλο το, το νούμερο που ήταν εκεί πέρα σε ένα fame story. Τι ήταν αυτό πορφυρογέννη, αυτό ήταν προφυρογέντη. Τι πάμε να είμαι με κάτι μουσια περίεργα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ένα νούμερο. Και τι θα ήταν, στο fame stored. Μαυτό μα σου λέω. πιο πολύ ταιριάζεται και το, το... το κατρούκαλο. Νούμερο και ο κατρούκαλο μου α, ναι, μου ταιριάζει. Α, <συλίξε>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 Σήμερα στι 3.5 μεσημέρι 4 παρά στο περιστέρι γίνεται πληστιασμό πρώτη κατοικία. Το πληστηριασμό τον κάνει εκείνη η τράπεζα που έχει γανάσει στην Ισπανία. Το τίμημα είναι γύρω στα 28 χιλιάρικα. ωραίο. για 28 χιλιάρικα χάνει σπίτι, καλή φάση. Έχω μια απορία. Γιατί γίνονται πάντα δετάρτη πληστηριασμοί. βολεύει καλύτερα. Επειδή δεν δουλεύουν τα μαγαζιά για το απόγευμα. Μπορεί. Έλα γεια. Α, χαναπουλάκι, είστε πάνω στο τζάμι. Πού το πουλάκι μερικό σκότω έτσι. Τι κάνεις παλικάρι μου Καλά Λά. Όταν νικήσουμε θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωρή Στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές Και στην Ελλάδα ως προσκυνητές Αυτό το είπε ο Ιωσήφ Στάλιν Αφιερωμένο σε όλους τους παραπλανημένους αντικομονιστές Μπορεί να βγώσει ένα κουμπί το αποστόλι. Εδώ είναι πίτε μου, αποστόλι. Αυτό το σούργιο που βγήκε προηγουμένω και είπε ότι μα τσάκησε τι συντάξει ο Τσίπρα. Όχι, ούτε είναι ο καλύτερο απόρό. Δεν το Αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι συνταξιούχο. Μόνο ένα 2% μου πήρε ο καημένο. Τίποτα άλλο δεν μου πήρε. Τον συντάξιο μου την έχει τσακίσει ο Μητσοτάκη την προηγούμενη. Και είπε προχθέ ο Μητσοτάκη όταν το είπαν για τα επικουρικά. Ε, δεν το κρύβω ότι θα τα κόψουν και τι συντάξει τα επικουρικά. Αυτά να βλέπουν τα σούργια που βγαίνουν σαν την προηγούμενη. Και με συγχωρήσει κιόλα Είναι το κλασικό ότι οι άλλοι σε φέραν στον κρεμό, αλλά ο τσίπρα σου δίνει τη σπροξά. Ε, Συμφωνώ, λέει... αλλά και η σπροξιά λίγο είναι καθοριστική, ε? Ε, εντάξει. Γιατί όταν σπάει... έχει προηγηθεί ένα 30-40% στο ε, σύνολο, ε, ε, ε, όταν γίνεται 42%, ε, είναι λίγο η σταγόνα που σε έχει λύσει το ποτήρι. Ε, είναι το βηματάκι που χάνει και βέβαια στον κρεμό. Ε, αλλά 11 κου, τα 11 κοψίματα που μου κάνει στη σύνταξη, ε, εντάξει, ε, δεν θα μπορώ σαθ, να σα πω στο 2%. Μα άμα το 2% ήταν είναι... μόνο του, κανεί δεν θα το έλεγε. Πακάλι αλλά επειδή το 2% είναι συνέχεια μια ίδια πολιτική που είχε φέρει 40 προηγούμενο. Ε, τώρα πώς το χωρίσαν μεταξύ τους και θα κόψω ο καθένας είναι το θέμα. Τουλάχιστον να πήγαινε στους άνεργους και να γινόταν θέσεις εργασίας να μου κόψει άλλη τόση φίλε. Θα γίνει, μην ανησυχείς, περίμενε. Λίγο υπομονή θέλει και λίγο υπηρεία παραπάνω. Ναι, έλα. Ήθελα έλα. Έλα. να πω κάτι που βίωσε χθε. Πάει σε μια γνωστή αντιπροσωπή αυτοκινήτων που βάλαγε κάποιο παλικάρι, κάποια ανταλλακτικά. Ναι. Και από αυτού του καλού χαρτογειακάδε πειράθηκε ένα και του μίλησε μέσα στον κόσμο με ένα ύφο ή ταμό. Μόνο ένα παιδί μου τη βόρδουλα δεν πήρε. Προσπάθησε να τον πιάσω, να τον πλησιάσω, να, <laughs> να τον μιλήσω, να κάποιε κουβέντε. Αλλά ήταν και τι πειράζει, υπάλληλο είναι. Αυτό που με στεναγόρισε πολύ σύσχρο ήταν ότι ήμασταν 15 άτομα, μόνο εγώ μίλησα. Δεν ήταν τρομερό. Έτσι γίνεται συνείδητο, δεν θέλω να σταράξω. Η σκέψη πόδια... του ίδιου. Είναι μια κοινωνία ολόκληρη. 100 χρόνια μνημόνια. Δηλαδή δεν σε εγόμαστε κανέναν. Τώρα αυτό το παλικάρι θα παίρνει 4-5 καλοσάριτα δεν το σέβεται κανέναν.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 Να είναι μήνιμουμ σύνταξη 700 και μάξιμουμ 1500 Και να περισσέψουνε λεφτά Πρέπει να το πω φιλαράκι, την να σου πω τώρα Μπορεί να με κράξουν όλοι Να με πού ρε κασαμαρικέ γύρισες, δεν γύρισα Αυτό όμως πρέπει να το πω Μαλα*** κασαμαρικέ γύρισες Χαχα, γι'α***, γι'α*** Ω, μεγάλη την εξήπωση ώρα, περιμένω Έχω καν*** να περιμένω ρε Δεν είναι κακό να γα Το λε, σαν κάτι κακό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπύρει, μπύρει, μπύρει. Άκου λίγο να σου πω. Γιατί πραγματικά εσύ μιλά, αλλά εμεί περιμένουμε λίγο να σου πω. Χθε η πιστέυο έπρεπε να γίνει με του πολιτικού κτλ. Αυτού που κυβερνάνε. Πώ υπήρχε παλιά ο στραγγισμό, όχι να φύγουν από την Ελλάδα, ούτε ξέρω για την πολιτεία του πλάτου. Να σου πω απλά. Να ζουν με 500 ευρώ, αλλά με υποπτία, στο κραξιουργείο. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο άλλο να καταλάβει τι στον που κτλ. Φυλακή, αν μπει, θα την κάνει μια χαρά. Να μαζίσει έτσι 500 ευρώ η οικογένεια, φάει. Τα σκάτα που τρώμε εμείς. τότε ίσως κάπως να γυρίσω πράγμα. Δηλαδή, η έννοια η δικιά μα είναι <σταστά> να καταλάβει <σταστά> ο πολιτικό <σταστά> να σε νιώσει, να σε συμπονέσει για να σου δώσει ευξήσει. Θα με συμπονέσει, αυτό καταλαβαίνει. <σταστά> αυτό προκύπτει, <σταστά> δεν είναι ότι αυτό καταλαβαίνω. Στην κατάσταση που είμαστε και θα γυρίσει το μυαλό <στά> να. τέλο, άμα είναι να γυρίσει. Δηλαδή, περιμένουμε από αυτού να γυρίσει το μυαλό να μα σώσουν. Δηλαδή ίδιοι που σε κατέστησαν, σε εδώ, οι να το καταλάβουν και μετά να συμμορφωθούν σε τρόπο. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο που 4-5 χρόνια τώρα μόνο κονσέρβα πήρα να σε καταγγείλω ότι καταφέρατε από έναν μη σκεπτόμενο άνθρωπο από καστοριά. Οπότε καταλαβαίνει εθνικιστικά λίγο περίεργα τα πράγματα όπω ξέρει, Χρυσή Αυγή παλιά που δεν ξέραμε τόσο Χρυσή Αυγή. Λάο και δεν σημαδεύετε καταφέρατε όχι να μου αλλάξετε γνώμη εσεί να με κάνετε να ψαχτώ μόνο μου να αλλάξω γνώμη. Α, δεν είναι δουλίτσα, δεν είναι δουλίτσα. Με κάνετε πιο δυστυχισμένο βέβαια σαν άνθρωπο γιατί ξέρει, η είναι ευτυχισμένη.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 Είναι ένας που τον Είναι που Είναι που Είναι Με τον Πολύδωρα, δεν σα κάνει ο Πολύδωρα. Κανένα πρόβλημα, παιδί μου. Δεν σας κάνει και ποιος... Εμά δεν μα κάνει Πολύδωρα. Ο Πολύδωρα πολυδω... Εμα... μόνο μα κάνει. Παρασκευή, βάλε μου λίγο τη γράνα, να ακούσω. Πήρα το χαρτί, Γράνα! Δεν εγώ για γράνα! Δεν εγώ για Θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη Τι... γράνα που σημαίνει υδραγωγός! Να σου πω μια και λάζει η ώρα προσ... Άλλαξε, άλλαξε Καταρχήν άλλαξε Φόσον άλλαξε, άλλαξε η τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τέλος Ναι, αλλά βάλε τη για να λέει Κούκου η ώρα άλλαξε που τις έλεγες εσύ Με τον κούκο το παλιό, ε Ναι, για τους αγραφατές που είναι Δεν το ξέρουν, δεν το για καταλάβει Α, Ναι, ναι, να θυμούνται οι παλιές, να οι νεότεροι Έλα, γεια Ναι <Τυσκολε�>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 Γυρίσαμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω Κούκου! Κερδίσαμε μία ώρα ύπνο και φέτος ΣΥΡΙΖΑ Κούκου! Ο χρόνος είναι κρίμα Κούκου! η ώρα άλλαξε Ο πολιτικός φορέας που είχε τακτοποιήσει ο κύριος Πολίδωρας Περιελάμβανε τον Πανίκα και τον Νικολόπουλο Ωραίο, μ' αρέσει, ο... γιατί διαλυθήκανε δεν ξέρω Λοιπόν, την Παρασκευή κάνε ένα αυτού αυτούς τρεις. Το κόμμα μας είναι Ευρωπαϊκό men. Bim mimo niakowe. O, oh, je rodaje w ki Madziewomca oh. pusty oh. pułacadruj oh. Ma oh. oh. oh. Αδελφέ μου. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκόνι. Εγώ τελείωσα με αυτού και θα τελειώσουν κι αυτοί μαζί μου. Θα τελειώσουν κι αυτοί μαζί μου. <σκυρίζει> Παίξτε παραγγελίε την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή θα παίξουμε, για πε. Ορμόμενο από όλα που είπε για του κομμουνιστέ. Ορμόμενο ορμήθηκε δηλαδή, ε. Έλα, έλα, δεν με κολλάσει. Λοιπόν, αφήστε για του αντιξουσιαστέ που είναι ο Γεωργάκης, ο Αγωνή και η Πάολα. Και από κάτω θέλω σπύρο γραμμένο και να παίζει τέτοιο, όπω το λένε, τον κουκουροφόρο, ξέρει. Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη που σα χαρακτηρίζει, κύριε Γεωργιάδη. Είστε σοσιαλιστή, φιλελεύθερο, κομμουνιστή, σοσιαλδημοκράτη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 Στη τσάντα έχω bukali, mamá, papa. W styczniach tachow, stubie. Moi, ja to nie mogę, nie pójść. Pha, o mój, łatwo. Pha, o mój, Ποιο έχει την pha, Ποιο έχει pha, Ποιο Θα φάω όμως άνετα, θα πετάξω μια μολότο. Και εγώ. Ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί με τα Μαλόξ. Ποιος, ποιος. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες της λέγανε. Μαμά, Μαμά. Μπαμπά. Μπαμπά. παμπά. Τι τραπέζε βαρούσα, μαμά, μπαμπά, και Οι τράπεζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Θέλω να κάνω μία φιέρωση για την Παρασκευή, την Πανσόν Σοράγια. Πολύ δώρα. Εννοείται. Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα. Από τον πολιτικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Καλά, εσεί. Μια χαρά, είμαι συνεργάτη του Νίκου του Καραχάλιου. Παίρνω να σα ενημερώσω τώρα ενόψη ώψη τη παρέλαση. Αποφάσισε ο πρωθυπουργό. Ακόμα και τα μέλη που είναι ας πούμε εκτό κυβέρνηση να εκπροσωπήσουν το κόμμα στι παρελάσει. Παρακαλέστε, παρακαλώ, στο 2.10. Επειδή πήρα, δεν βρήκα κάποιο το 65. Δεν λέτε. Ναι, ναι. Μάλλον μιλάει, δεν ξέρω. Αν θέλετε να κρατήσετε μια σημείωση. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Έτσι κι μιλάτε εσεί. Συνεννογέστε. Πολιτικό σχεδιασμό. ναι, ναι, ναι. Του... Αντρέα Κουτεντέ, αν θέλετε να σημειώσετε. Κουτεντέ. -τε Εκ μέρου του Νίκου του Καρχάλιου, αν και δεν έχουν σημασία αυτά τώρα. Σα ακούω. Ναι, να ενημερώσω λοιπόν για το που αποφάσισε ο Πρωθυπουργό να παρακολουθήσει ο κύριο Πολίδωρα να εκπροσωπήσει το κόμμα. Σε ναι, ποια ναι. παρέλαση ναι. θα πάει στα Ρίζια. Είναι στο νομό Εύρου. Θα πάει. Ρίζια νομού Εύρου. Ρίζια, ναι, ναι. Πιο πάνω από το σουφλί. Yeah, no. Έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα, όλοι οι βουλευτέ, α πούμε, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, τα έξοδα ένα από το κόμμα εντάξει εννοείται. Έχουμε κλείσει σιτήριο με το κτέλ. Ε, θα ξεκινήσει παρασκευή πρωί θα φτάσει βραδάκι. Με το κόμμα. Θα φιλοξενηθεί στην πανσιόν Σοράγια. Πώ. Δύο διανυτερεύσει, Σοράγια. Η μηδιατροφή, πρωινό μόνο, δηλαδή. Εγώ το τον σημείο θα καλέσω πάνω στο. Ε, εντάξει. Το σημειώνω εγώ να ξέρω ότι για, για σουφλή έχουμε πολύδορα. Εγρό σουφλή. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει, εγώ θα το μεταφέρω. Να είστε καλά καλό μεσημέρι. Καλά. Γεια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 Η παραπάνω άποψη όμω αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί. Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία. Αυτή που είναι αντίπαλη του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλη του καπιταλισμού.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 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό.